Τριακοστό τέταρτο μάθημα. Ψόνια. Με συγχωρείτε, πού μπορώ να ειδώ για γάντια? Απέναντι, αριστερά. Θα περάσετε από το τμήμα που έχει τις κορδέλες και ύστερα θα στρίψετε αριστερά. Θα ήθελα ένα ζευγάρι γάντια παρακαλώ. Μπορείτε να μου δείξετε μερικά. Μάλιστα κυρία. Τι είδου γάντια θέλετε? Δερμάτινα, καφετιά, φοντραρισμένα με γούνα. Τι αριθμό φοράτε? Εξήμιση νομίζω. Πώς σας φαίνονται αυτά? Για δοκιμάστε τα. Ναι, καλά μου έρχονται. Πόσο κάνουν? 100 δραχμές. Θα τα πάρω. Μου λέτε σας παρακαλώ πού μπορώ να κοιτάξω για παπούτσια. Από εδώ παρακαλώ. Να σας δείξω. Εκεί κάτω, λίγο πιο πέρα από τα καπέλα. Θα ήθελα ένα ζευγάρι μαύρες γόβες με μέτριο τακούνι. Μια στιγμή να σας πάρω τα μέτρα. Αυτό το ζευγάρι είναι για το πόδι σας. Δοκιμάστε τα. Καλά σας έρχονται. Μου φαίνονται αρκετά βολικά αλλά κάπως στενά στα δάχτυλα. Ελπίζω να ανοίξουν άμα φορεθούν. Πόσο κάνουν? 450 πενήντα δραχμές. Είναι μάλλον ακριβά. Μήπω μπορείτε να μου κάνετε μία καλύτερη τιμή. Λυπούμε πολύ, αλλά έχουμε τιμές ορισμένες. Μήπως θέλετε τίποτα άλλο. Ναι, θα ήθελα ένα ζευγάρι κάλτσες... Και μερικά μαντίλια. Οι κάλτσε είναι εκεί απέναντι και τα μαντίλια λίγο πιο πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.